Στείλω ένα μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Η Ελλάδα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η Ελλάδα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή. Please, please. Μια εποχή ανάπτυξη. Ρε μου σωθεί κανένα! Σωθεί κανένα, Μια εποχή <σοβίλιο> ανάπτυξης και περισσότερης αισιοδοξίας. <σοβίλιο> Είδατε πόσα χαρούμενα νέα όλη αυτή τη βδομάδα έχουμε ανακοινώσεις χαρούμενων νέων. Το περιγράφουμε με όλες τις λέξεις, όχι μόνο εμείς και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Υπουργή, η πολιτική ηγεσία του τόπου, η κυβερνόσα πολιτική ηγεσία, Όπω ακούσατε, νέα εποχή. Ξεκίνησε και μια νέα εποχή. Χτε βράδυ του στάλει γι' αυτά. Είχε μαζευτεί. Είχαν μαζευτεί εκεί οι τουριστικοί πράκτορες, όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό και πήγε σε αυτόν τον κομβικό τομέα ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας και μίλησε. Είπε τα καλύτερα, μπαίνουμε στη νέα εποχή. Γι' αυτό και η Γεωργία Βασιλιάδου ανοίγει δρόμο και όχι μόνο. Σε λίγο θα τον ανοίξει και ο Διονίση μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντα έχουμε μπει στην εποχή τη ανάπτυξη. Ε, και μέσα στο, στη χρονιά, και μάλιστα σε λίγου μήνε, θα πέσουν και κάτι δισεκατομμύρια στον τόπο. 9, 10, 11, 12. Πικύλουν τα δισεκατομμύρια, ανάλογα με τον υπουργό που λέει τα παραμύθια ή τον πρωθυπουργό που λέει τα παραμύθια. Αλλά αυτά θα τα μετρήσουμε σε λίγο, να μείνουμε λίγο στα πανηγύρια, γιατί δεν είναι λίγο εκεί που είχαμε μνημόνιο και τσακωνόμασταν με το Δουνουτού, τσακωνόμασταν με την Ευρώπη. Πέρυσι, τέτοιε μέρε ήμασταν προ του Brexit, ξαφνικά να μείνουμε. Να ακούμε αυτά που λένε οι γκάνκστερ και οι λύκοι, όπω του χαρακτήριζε κάποτε του Ευρωπαίου ο Αλέξη Τσίπρας, να παραδεχόμαστε τι προβλέψει του, να κρατιόμαστε από τι προβλέψει του και να περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη. Δεν είναι λίγα όλα αυτά. Να τα εκτιμήσουμε και να πανηγυρίσουμε δεόντω. Και τώρα που επιστρέφουμε στην ανάπτυξη. Please, please. Επιστρέφουμε άμεσα σε λίγου μήνε, στο δεύτερο εξάμεινο, περνάμε σε θετικού ρυθμού. Αν όλα αυτά επιτευθούν, κάνω μια πρόβλεψη. Είναι πολύ ισχυρό το ενδεχόμενο να κλείσουμε θετικά το 2016. Please, please. Και η προβλέψει για το 2017 είναι στο 2,7%. Τώρα που επιστρέφουμε είναι η καλύτερη ώρα να ξεδιπλώσουμε τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. Τι έχει όμως η Βενεζουέλα, τι έχει. που επιστρέφουμε, είναι η καλύτερη ώρα να ξεδιπλώσουμε τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. Μα για όνομα του Θεού, Έλενα, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιας. Και εμείς το ίδιο δεν είμαστε Ήρης. Ευτό κατά βάθος δεν είμαστε ευτυχισμένες. Και εδώ, όπως λέει η Έλενα και η Ήρης, Είναι το φιλοσοφικό θέμα που τίθεται. Εφόσον μπαίνουμε στην ανάπτυξη και το δεύτερο εξάμεινο και θα πέσουν και τα δισεκατομμύρια, θα γίνουμε πλούσιοι. Ο πλούτος δεν δημιουργεί την ευτυχία. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Από το μα γινόμαστε πλούσιοι, το ακούσατε. Γιατί τώρα ξεδιπλώνει τον αναπτυξιακό του σχεδιασμό. Φαντάζομαι θα είναι ανάλογο του σχεδιασμού του προηγούμενου χρονικού διαστήματο που μα οδήγησε στον πλούτο. Ο πλούτο όμω δεν φέρνει την ευτυχία. Εμεί, ω προειδοποίηση εδώ, επειδή πλουτίζουμε σιγά-σιγά, πάμε ένα βήμα πάντα παραπέρα. Να ξέρετε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Το λέει η Έλενα, να θαναείλ, το λέει και η Ήρη. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Ήταν στη Μήκονο 2 σε μια ταινία, στη σχετική ταινία, και είχαν τέτοιου τύπου υπαρξιακά θέματα. Ενώ ήταν πλούσιε, όπω δήλωναν οι ίδιε. Όλα αυτά πώ έχουν έρθει, με αριστερέ μεταρρυθμίσει, όπω λέει ο Κατρούγκαλο. Εμεί, μόλον ότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτόν τον οδυνηρό συμβιβασμό τον Ιούλιο και να αποδειχθούμε ένα μνημόνιο που είχε έντονα νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό, προσπαθούμε στην πράξη να τα δρονοποιήσουμε. παόλα yeah. Προσπαθούμε στην πράξη να τα δρονοποιήσουμε. <Κα πάνω> του αδέρφια! παόλα yeah. Γι' αυτό δεν κάνουμε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση απλώ για να κλείσουμε τι τρύπε των ελλημάτων, αλλά μια μεταρρύθμιση αριστερή. μια μεταρρύθμιση αριστερή Μπράβο. Yeah. Αριστερή μεταρρύθμιση γιατί μέχρι τώρα είχαμε τις μεταρρυθμίσεις γενικώ, το έλεγαν οι δεξοί, τώρα το λένε και οι αριστεροί κομμουνιστές εδώ εμπροκειμένου γιατί είναι ο Κατρούγκαλος, σύντροφος Γιώργος Κατρούγκαλος με αγώνες φαίνεται αυτό αποδεικνύεται αλλά έκανε μια μεταρρύθμιση αριστερή και όπως ξέρετε οι Ευρωπαίοι Δέχτηκαν τελικά αυτή την αριστερή μεταρρύθμιση, του κάναμε τούμπα. Του αναγκάσαμε να δεχθούν τι δικέ μα μεταρρυθμίσει, γιατί μέχρι τώρα δεν δεχόμασταν εμεί τι δικέ του, που ήταν δεξιέ, νεοφιλελεύθερε. Οπότε τώρα κάνουμε εμεί τι δικέ μα και αναγκάζεται η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όλα αυτά τα κοράκια, το δούνο του έτσι όπω του ξέρουμε, και δέχονται τι δικέ μα μεταρρυθμίσει. Όση ώρα λέμε αυτά, στέλνει εδώ έμπειρο συνάδελφο, δεν θα πω το όνομά του, μήνυμα στο κινητό και μου λέει: Έλστατ, ύφεση 1,3. Ένα κομπλεξικό συνάδελφο που δεν καταλαβαίνει. Το τι ακριβώς έχει γίνει στον τόπο, δε συμμερίζεται το όραμα του Αλέξη Τσίπρα, του Πάνου Καμένου που έχουμε βγει ήδη από τα μνημόνια, σύμφωνα με τον πάνο Καμένο και όλα αυτά που μεταδίδουμε που είπε χτες βράδυ στον τουρισμό ότι τώρα επιστρέφουμε και τώρα μάλιστα αρχίζει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και το μοίρασμα του πλούτου που έλεγε χτες αυτός ο συνάδελφος προφανώ θέλει να γυρίσει στα παλιά τα χρόνια όπως ο Νίκος Φίλης θυμίζει τα, παλιά τα χρόνια. Όταν η τελευταία μαγείρισα μπορεί να κάνει πολιτική, τότε θα έχουμε κομμουνισμό. <Έκλένου> <Έκλένου> <Έκλένου> <č utiletto> Όταν η τελευταία μαγείρισα μπορεί να κάνει πολιτική, τότε θα έχουμε κομμουνισμό. <Έκλένου> <Έκλένου> <Έκλένου> <Έκλένου> Τι έχει όμως η Βενεζουέλα Τι έχει? Το έχουν ματιασμένο, είναι φανερό. Είναι από αυτά που έλεγε ο Λένιν ότι όταν η τελευταία μαγείρισα μπορεί να κάνει πολιτική τότε θα έχουμε κομμουνισμό. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Ο Λένιν το έλεγε, δεν το έλεγε ο Νίκο φίλη. Είναι λογικό ως γνήσιος αριστερός και αυτός να χρησιμοποιεί λόγια, τσιτάτα, ατάκε από τον... Λένιν προφανώ τον έχει ξεσκονήσει, διαβάσει. Μη δείτε και το Λένιν να διδάσκεται και στα ελληνικά σχολεία με αυτού του κομμουνιστές αριστερούς που έχουμε μπλέξει. Πώς θα είπε αυτό Αλέξη Τσίπρας προχτές, καμάρωσε κιόλας. Όχι για το Νίκη ότι έμενε στο Νίκη, ενώ είχε σπίτι αλλά δεν το έλεγε και καμάρωνε λέγοντας ότι εγώ είμαι από τους λίγους πολιτικούς που μένουν στο Νίκη. Το άλλο που είπε στη Βουλή, Ότι ναι, είχαμε αυταπάτε, το έχει πει 5-6 φορέ μέχρι τώρα, αλλά προχθέ στη Βουλή το είπε πολύ έντονα. Να ακούσουμε, να θυμηθούμε πώ ακριβώ το είπε προ τον Κυριακό Μητσοτάκη. Γίνεται μια πρωτοφανή προσπάθεια να δημιουργήσετε την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εγώ, προσωπικά, οι υπουργοί, δεν λέμε την αλήθεια. Μπορείτε να μα κατηγορήσετε για αυταπάτε, όχι ότι δεν τιμήσαμε την εντολή και είπαμε ψέματα, Πολύ ωραία το είπε. Εν εδώ θέλει να πει ότι θεωρήστε μας ανόητους, όχι ψεύτε και αδίστακτους. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη, το λένε συνεχώ. Τον ακούσαμε, είπε τώρα ότι δεν είχαν αυταπάτε. Να ακούσουμε τι έλεγε παλιά. Τα διλήμματα είναι σκληρά και δεν σηκώνουν αυταπάτε. Α μην τρέφει κανένας αυταπάτε γι' αυτό. Αλλά εμεί δεν τρέφουμε πια αυταπάτε. Πολίτε του Εγάλεω, α μην έχουμε αυταπάτε. Πολίτε α μην έχουμε αυταπάτε πολίτες της Πάτρας δεν υπάρχουν πια περιθώρια, ούτε για αυταπάτες. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για αυταπάτες. Καλημέρα. Ρε, στο τότε θα καλημέρα. Βλάκα. Μάθαμε το ρόλο την καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνει. Τι κάνει. Καλά. Τα παιδιά είναι σαν κοτόπουλα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρό. Ο Φίλης είναι αυτός ο τελευταίο, ο οποίο περιέγραψε σε σχετική συνέντευξη πώς ακριβώς βλέπει τους μαθητές, τους Έλληνες μαθητές, Αγκοτόπουλα, λογικός ο συνήρμος, και η προειδοποίηση, η επιβράβευση μάλλον, από τον Θανάση Βέγκο, ακούσαμε τον Αλέξ Τσίπρα να δηλώνει σε προεκλογικέ περιόδου του παρελθόντο, Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου ότι δεν έχουν αυταπάτε. Τώρα είχε αυταπάτε, εκ των υστέρων βέβαια. Λογικό, αν τα συνδυάσει κανεί με το, τα όσα είπε ο χθε και τα ξύπεσε σε ελάχιστε ώρε, καταλαβαίνει όλη αυτή η πολύ ωραία παρέα. Πόσο σημαντική είναι για τη σάτυρα, για τη λογοτεχνία, για την τέχνη γενικότερα. Για την Ελλάδα, όχι αλλά για όλους τους υπόλοιπους χώρου είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγκαία. Παράδειγμα, Κατρούγκαλος για την συνέχεια του κράτους στο θέμα της υπερφορολόγησης. Φορολογίας, φορολογία, φορολογία, φορολογία, ε, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει Να, μείνει τίποτα. Και τον όχι... έμφυα δεν τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Εμεί δεν κυρώσαμε την πλειοψηφία. Αντί να κρατήσουμε, να μας στη ζωή. Ε, αυτή την υπερφορολόγηση εμείς την βρήκαμε. Και δεν μπορούσαμε από τη μια μέρα στην άλλη να την ξηλώσουμε Με την ανάκαψη της οικονομίας προφανώς θα αρχίσουμε να περιορίζουμε και του φόρου. <Το> αυτή την υπερφορολόγηση εμεί την βρήκαμε. <Το> Είναι σαν που ξέρεις και Με την ανάκαμψη της οικονομίας προφανώς θα αρχίσουμε να περιορίζουμε και τους φόρους. Μπράβο! Να δείτε ανάκαμψη της οικονομίας, ταυτόχρονα θα έρθει, θα έρθει και ο περιορισμός των φόρων γιατί την υπερφορολόγηση τη βρήκανε από τη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορεί να διακοπεί ξαφνικά βιαίως Η συνέχεια του κράτου, του κατηγορούμε ότι ο καθένα κάνει τα δικά του. Υπάρχει και ένα θέμα, όπω είναι η υπερφορολόγηση, που η μία κυβέρνηση συνεχίζει από την προηγούμενη. Γιατί και η κυβέρνηση Σαμαρά συνέχισε το έργο τη κυβέρνηση Παπανδρέου. Να τα λέμε αυτά, ότι κάποιοι, παρά τα αρνητικά σχόλια και την πίεση του κόσμου και του πολιτικού κόστου, συνεχίζουν και συνεχίζουν αυτό το τη ροή του συγκεκριμένου τρόπου λειτουργία του κράτου και συγκεκριμένα του Υπουργείου Οικονομικών, τμήμα φόρων ίσπραξη. Και όλα τα άλλα τα πάρα πολύ ωραία. Όμω όλα αυτά τελειώνουν. Ε? Να μην χαλάσουμε το πανηγυρικό κλίμα που το έχουμε αρχίσει από την αρχή τη εβδομάδα. Μέσα σε αυτό το χρόνο θα πέσουν 9, 10, 11, μέχρι και 12 δι. Ανοίξτε τσέπε, ανοίξτε κεφάλια, ανοίξτε στόματα, ανοίξτε μυαλά, μάτια. Έρχονται τα δισεκατομμύρια. Με το κλείσιμο τη αξιολόγηση έχει πει και η Κομισιόν: Το δεύτερο εξάμεινο περνάει η χώρα στην ανάπτυξη. Λέει επίση το πρόγραμμα ότι θα έχουμε 9 με 12 που θα πέσουν στην αγορά φέτος. Μόλις κλείσει η αξιολόγηση, θα πάρουμε ένα κονδύλι, το οποίο θα μας επιτρέψει να εξοφλήσουμε τις υποχρώσεις που έχει το κράτος, ή τους λάχους τις περισσότερες, προς τους ιδιώτες. 4-5 δισεκατομμύρια. Δεύτερον, έχουμε δεσμευμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σίγουρα λεφτά διότι από το ΕΣΠΑ, 6,2 δισεκατομμύρια. Μπορεί να γίνει 7 με 8. Άρα, ξεκινούμε με 9 έω 12 δισεκατομμύρια, τα οποία θα μπουν στην οικονομία το δεύτερο εξάμεινο. Υπολογίζουμε ότι με τι δόσει για τι ληξιπρόθεσμε οφειλές και τα χρήματα του ΕΣΠΑ θα πέσουν συνολικά μέχρι το τέλο του έτου. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Μαγιώνο μα το Θεό Έλληνα και εμεί είμαστε πάρα πολύ πλούσια. Ευχόλο καταβάθου δεν είμαστε ευτυχισμένε. Ξαναθέτουμε το ίδιο θέμα ότι με όλα αυτά τα δείσ που θα πέσουν θα γίνουμε πλούσιοι ξαφνικά και θα έχουμε προβλήματα και θα είμαστε φτυχισμένοι. Τουλάχιστον να λάβουμε από τώρα τα μέτρα αφού θα γίνουμε πλούσιοι θα παίρνουν τα δεί 10 υπομετρημένο συγέτσι. Ο Δραγάκη το πήγε μέχρι 12. Οφείλει είπε από ενιά ω 12 κάπια σε όλα, γιατί αυτού του τρει ακούσαμε να ρέουν τη χώρα με δισεκατομμύρια. Ε, τουλάχιστον αφού θα έχουμε τα δισεκατομμύρια, να φροντίσουμε από τώρα τα ψυχολογικά μα για να μην είμαστε και δυστυχισμένοι. Ε, τα είπαν αυτοί οι τρει, αλλά έχει μια άλλη αξία. Όταν τα λέει η αυλωνή του, η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ αγαπητή βουλευτή, έκανε και μια φωτογράφηση με μαγειό στο downtown που κυκλοφορεί. Πάρτε να το δείτε. Είναι μισή βέβαια, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί πρέπει από όλε τι σελίδε να περάσει το αριστερό μήνυμα τη κυβέρνηση. Και με κάθε τρόπο, είναι στην πισίνα, φωτογραφίζεται στην πισίνα με το Μαγιό, είναι αθλήτρια, την αθλητική πισίνα, όχι την άλλη πισίνα. Επίσης δεν το περνάει το μήνυμα της νίκης και της αριστεράς και των δισεκατομμυρίων που έρχονται μόνο μέσα από σελίδες περιοδικών, αλλά και από εκπομπές. Βγήκε χθε στην Τατιάνα και είπε για τα δισεκατομμύρια και αυτοί που έρχονται να υποδεκτούμε την κυρία Ελένη Αυλωνίτου Ελάτε. Καλησπέρα σα. Καλά. Καλά, μια χαρά Ωραίο χρώμα Καλοκαιρινό χρώμα αλλά και τώρα αλλάζουμε σελίδα <laughs> αλλάζει σε η σελίδα η χώρα <laughs> <laughs> οι Έλληνες <laughs> <και> γελάτε <γράδες, laughs> αλλά <laughs> οι Έλληνες τέρμα πιάδες ζουν, δεν θα ζουν στην κόψη του ξηραφιού και στο να περιμένουν μια αναβαλόμενη χρεοκοπία <laughs> αφήνουμε την κόψη και πάμε στο κόφτη λοιπόν θα <laughs> φέρει μόλις του μόλις, μόλις 24 Μαΐου κλείσουμε ο κόφτης θα φέρει 9 με 12 δις μέσα στο δεύτερο εξάρτημα του 16 στενιωδίνα στενιωδίνα μπαμππππππππππππππππππππππππππππππ Ο θα φέρει 9 με 12 δις μέσα στο δεύτερο εξάρτημα του 2016. Είπε θα φέρει ο Κόφτης, ε. Θα φέρει ο κόφτη, δεν είπε θα κόψει ο κόφτη. Η κυρία του, στην εκπομπή της Τατιάνας, προχθές και βγει τηλεφωνικά δυστυχώς, στην Ανήτα Πάνια, ε, για να ενημερώσει όλα τα κοινά για τα πολύ θετικά που μας ξημερώνουν. Το ακούσατε 12 δις και αν δεν πιστέψουμε τους τρεις προηγούμενους, φίλοι Τσίπρα Δραγασάκη, πιστεύουμε σίγουρα την. Αυλόνι του που τα λέει και τόσο ωραία και τόσο χαριτωμένα και φορούσε και ωραία χρώματα, γιατί εκτό από την άνοιξη έρχεται και η ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Εδώ Ελληνοφρένεια. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, Ελληνοφρένεια. 2,112,200, 8,200 τηλέφωνο επικοινωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεαλ και νότο μήνυμά σα και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο, papai-ciralefm.gr. Η Κατερρίνα Βουτσά τον ήχο. Και εδώ θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει, ακούγοντα τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για τον ίδιον και για τον πάνω Καμένο, για το περίφημο δηλαδή δίδυμο της ανάπτυξης. Το δίδυμο τη συμφοράς έχω πληροφόρηση, γι' αυτό είναι έτοιμη για άλλη μια φορά, οι άνθρωποι είναι καλά να ξαναθυσιαστούν και να ξανασώσουν τη χώρα με τον ίδιο πάντα δραματικό και εντυπωσιακό τρόπο, αποδεχόμενοι κι και άλλα σκληρά μέτρα, σε μια κοινωνία γονατισμένη. <Το> στην Βενεζουέλα, τι έχει Το έχουνε ματιασμένο, είναι φανερό Τα παιδιά είναι σαν κοτόπουλα Μ' που ξέρεις και καλοτρός; Η Ελλάδα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε στη μπάντα, Στην πάντα, στην πάντα Μια εποχή ανάπτυξης Και περισσότερης αισιοδοξίας Allah, <laughs> Allah, <laughs> Allah. sorry, I'm se Please, please.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 Το, στόχο και 2016. το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και το Μάη του 2018 και το Μάη του 2019 καθώς ήδη από το δεύτερο εξάμεινο του 2016 μπαίνουμε σε θετική τροχιά ανάπτυξη, ενώ η πρόβλεψη της Eurostat για το 2017 είναι ανάπτυξη 2,7%. Ακούσατε, ο Γιώργος, ο Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας. Από το 11 μας βγάζουν από τα μνημόνια και από το 11 έρχεται η ανάπτυξη κάθε χρονιά. Και το 11 και το 12, το 13 γιατί τα είχαμε παίξει και προχθές αλλά είχαμε... δεν είχαμε το 14 του Σαμαρά και το 15 κάπως πήγε, το 16... Ο ΔΕΑ Λέξη Τσίπρα το πήγε μέχρι το 19. Να ξέρετε ότι όλα θα είναι έτσι, ακριβώ όπω ήταν το 11, το 12, τι προηγούμενε χρονιέ. Βγαίνουμε κάθε χρονιά από το μνημόνιο και κάθε χρονιά έρχεται η ανάπτυξη. Αν, αν σα ήρθε κάπω απότομο και νιώθετε μια ζάλη, μην πάρετε 166, γιατί έχουν κάτι προβλήματα και εκεί μπορεί να αργήσει. Αντί για το 166, μπορείτε να τηλεφωνήσετε αλλού για να σα στείλει ασθενοφορό. Έχουμε 120 κρεβάτια μονάδων εντατική θεραπεία λιγότερα. Τώρα εδώ στο κινητό μου, Φέδι. στο δίσκο των γονιών με το ψυγόνομα, έχω πολίτε που μου λένε: Σώστε μα, ο πατέρα μου είναι στον Ευαγγελισμό και θέλει μονάδα εντατική θεραπεία και δεν πεισδύει εδώ μέρε. Άνθρωποι, Γιώργο μου, πεθαίνουνε! Άνθρωποι πεθαίνουν και παίρνουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον πρώην Υπουργό Οικονομία. Υγεία, Υγεία, Υγεία, επειδή έκανε οικονομία στην υγεία, να σώθουν. Ο λαό, αυτό που απευθύνεται σε πολιτικού και στέλνουν μηνύματα με στην απόγνωσή του οι άνθρωποι γιατί όντω ο χώρο τη Υγεία είναι μπάχαλο, παρά τι προσπάθειε των υπουργών υγεία του Πολάκι και του άλλου, για να τα κάνουν πάρα πολύ ανεκτά τα πράγματα στον τομέα τη Υγεία. Ο λαό λοιπόν, αυτό που παίρνει εκεί μερικέ φορέ, όταν δεν είναι τόσο βαριά, ίσω όταν είναι ακόμη πιο βαριά, παίρνει και στο 218 διακόστρα στον αποστόλη. Έλα ρε αποστολή, ελληνοφρέσια πάντα, άκου, άκου αυτό Ποιο, <συρίζει> ποιο Μέχρι και εκεί στην Eurovision πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά δεν περάζουμε στου τελικού. Καλά. <συγνώμη> αυτό είναι από τα καλά τη αριστερά. Τώρα συγγνώμη, αλλά, δηλαδή <συγνώμη> Αν έχουμε να πούμε ένα καλό και το ΣΥΡΙΖΑ, <συγνώμη> είναι αυτό όμω. Συγγνώμη. Δηλαδή στην ε, γυφτιά <συγνώμη> και στην αισθητική <συγνώμη> που πονάνε τα μάτια <συγνώμη> μα και τα αυτιά μα, ζει το Τσίπρα. <συγνώμη> αν <Άμα> είναι έτσι. Ζει το Τσίπρα που μείναμε εκτό. Μην ξεχνάτε γιατί ο Φίλι, γιατί του πόντιου. Γιατί ήταν πόντιακού το τραγούδι. Μήπω έρθε ξαυτό. αυτό, έρθασε να στείλουμε το φίλη με κάποιο ραπ. Φίλι με ραπ θα πουλέγε περισσότερο. Με σάραπ καλύτερα. Με σάραπ γιατί σε αυτά είναι καλύτερος. Γεια! Yeah. Yeah. Δισπο... Το σχέδιο που έχω κυρίω τα προβλήματα όλα. Πε το παιδί μου το σχέδιο με κρατά σε αγωνία, περιμένουμε τόσο καιρό, έξι χρόνια μνημόνιο, έχει σχέδιο και δεν το λε, πε το. Θα πα στη ζωή γιατί πήγα σε αυτού και βάλα τον καρανίκα. Εμένα δεν με βάλατε. Λοιπόν, βρίσκονται εσύ, βάζουν νέα δημοκρατία, ποτάμι και ένα κουμπονιστή του κατρού, και κάνουν μια κυβέρνηση και το λεβέντι, αυτή είναι εκεί, Βετζίνο και τα χαρτιά. Μπάχαλο, το σχέδιο όπω το φανταζόμα, μπάχαλο, θα μα βγάλει όμω ένα ξέφο, το ευχαριστώ. Βλέπω Λύσεις τα λόγια σου. Ψηλά στο σύννεφο <συντήριο> γιατί έχει πάει σύννεφο. <συντήριο> Δεν είναι απλά. <συντήριο> έχει ήδη πάει σύννεφο. Έλα, Μωρή, Γιώνατη. Έλα, καλά. Βοήθησε με ρε, φιλέ. Για πε. Βέβαια, τα είπε και ο Καλαμούκη πριν από λίγο, τα βάλατε στην εκπομπή. Δηλαδή, αυτό που θα πω τώρα εκφράζεται με στο Έλληνα. Όταν ακούω τα μουλίνα αυτά που μα έχουν ρίξει εδώ, να μα λένε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2011 και το δεύτερο εξάμεινο του 12 και ό,τι καθεξή το πάρω σκηνικό δόνη. Μέχρι πρόσφατα, 1η Μαου, Πάσκα, θα γίνει και η ανάσταση τη οικονομία η οποία πήγε στι 24. Και κάθομαι και του ανέχομαι και του ακούω σε όλα αυτά. Είμαι μαλίνα. Πολύ Εγώ μα***κα δεν θα σε έλεγα Μπράβο Καταδικασμένος μα***κας είναι το πιο σωστό. Ό,τι και να πεις φίλο είσαι μέσα Γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή Είναι δηλαδή άνω ποταμών Κάθονται οι μα***κες να πούμε μέσα Και βγαίνουν και λένε τη μα***κεία τους Πει βγήκα τα έμπα στην ελλοφρήνα Εκτονώθηκα δέκα Πε, κάθομαι στον καναπέναδο και τη τηλεοπτική το βράδυ. Απ' έξω απ' έξω κατηγορεί εμά ότι εκδονώνουμε το λαό Μαλά. και μετά δεν έχει όρεξη ας πούμε να πάει να... να επαναστατήσει. Όχι, απ' Άμα σε κατηγορεί, δεν σε ξαναπένα τηλέφωνο. Απλά λέω ότι βγαίνουμε και τα λέμε και ικανοποιούμαστε. Στον δρόμο τίποτα. Και αφού έτσι έχει καλούχηθεί, ότι τα λε μια εκπομπή, άρα θα δοθεί λύση, άρα θα κάνει εκπομπή κάτι, ναι. άρα δεν χρειάζεται να κάνει εσύ. Αποστολή. Έλα μουρισκαμένη. Να, να με προσέχεται. Είμαι ηλεκτρικό κομμάτι, γάλα μου το κέρατό σα. Μαλλαγισμένε τέτοιε δεν υπάρχουν. Όντως. Έξω στο δρόμο θα βρει ευκολία <laughs> σε ένα. Μόνο έχω είμαι σερίζα. Κάτι λίγε. Κάτι ξεχασμένε. Γιατί μπορεί δεν πανηγυρίζει σε παρκό, <laughs> γιατί δεν πανηγυρίζει τώρα που βγαίνουμε στο ξέφωτο. Πανηγυρίζει, όλα δεν είναι καντέμω σαν και σα. Πανηγύρισε, παιδί μου γίνονται θετικά πράγματα, θετικέ ειδήσει όλα σονόμαστε ω ονού. Και σε δεί εκτό έτου, ε. Δηπλήρω σχολέ για τον τσίπρα. Έλα αγαπητοί, έχω περτευτεί, έχουμε ή δεν έχουμε μνημόνιο, τι γίνεται Last year, last year, we used to have μνημόνιο, not anymore Έχω μπερδευτεί. δεν ξέρω Αφού στο ξεκαθαρίζω εγώ, τι είσαι μπερδευτεί. Yeah. Κάποτε είχαμε μνημόνιο, μια ανάμνηση τώρα έχουμε Είδα, έχω περτευτεί ρε φίλε να πούμε Στο ξεκαθαρίζω παιδί μου Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ Να σε καλά Στείλω ένα μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Η Ελλάδα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στη μπάντα, στην πάντα. Στην πάντα. Μια εποχή ανάπτυξης. Πλήρες. Πλήρες. Και περισσότερης αισιοδοξίας. Μια έχει αρχίσει αυτή η εποχή, αν δεν το έχετε καταλάβει, από το βράδυ της Ανάστασης έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια και συνεχίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, τα δισεκατομμύρια θα Όμω η Βενεζουέλα τι έχει, η κυβέρνηση τη αριστερά έχει. Ε, βέβαια, τώρα εξηγούνται όλα. Όταν σου φάνε όταν έχει του άχρηστου, όταν έχει του τεμπέληδε, όταν έχει του ιδεολειπτικού στην εξουσία, τι περιμένει, να αναπροκόψει ο λαό σου. Προφανώ ο λαό θα έχει δυστυχία. Δείξτε μου ένα κράτο με αριστερή κυβέρνηση στον πλανήτη που περνάει καλά ο λαό σου. Ένα οποιοδήποτε κράτο. Μόνο πίνα και δυστυχία. Μεγάλη μπουκιά να φας, μεγάλη κουβέντα μιλές Σύντομα η Ελλάδα θα είναι και με αριστερή κυβέρνηση και με κομμουνιστές μέσα αρκετούς και χωρί δυστυχία, χωρί πείνα, με ευτυχία όπως προδιαγράφουν τα στελέχη που βγαίνουν τις τελευταίες 5-6 μέρες Θα είναι ένας φάρος η Ελλάδα, ένας φάρος Βέβαια ένας φάρος ήταν και παλιότερα με το Σαμάρα αλλά τώρα ξανα είναι φάρος με το Τζίπρα Έχουμε καταφέρει η Ελλάδα να αποτελεί σημείο αναφοράς. Ως πυλώνας, ως φάρος σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Ως πυλώνας, ως φάρος... Έναν φάρο σταθερότητας, ανάπτυξη και ασφάλειας. Πολλοί φάροι έχουν μαζευτεί. Λογικό είναι αυτό γιατί ο κάθε ένας φτιάχνει το δικό του φάρο, το θυμόμαστε το φάρο του Σαμαράμ όπως ζούμε και σε λίγα χρόνια θα θυμόμαστε και το φάρο του Τσίπρα όταν ο επόμενος πρωθυπουργός θα μιλάει για τον τότε δικό του φάρο που δημιουργεί και για την τότε δική του ανάπτυξη και θα θυμόμαστε πάλι τα λόγια του Τσίπρα που έλεγε για το 16, 17, 18 και 19 ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και έρχεται η ανάκαμψη, το ξέφωτο και το φως στην άκρη του τούνελ. Μετά από πολύ καιρό σε παίρνω, ήθελα να ακούσω τη φωνούλα σου. Πες μου τι φοράς. Δεν φορώ. <laughs> Μηρτό λεμόνι μόνο. Το φόρεζες τον φόρεζε στον κόφτη. Δεν τον έβγαλα, δεν είναι το φόρεσα. φόρεσα. Από εμπνέονται αυτοί. Μα το φορέ φίλε κανονικά έτσι. Εσεί, τώρα ένα χρόνο έχει περάσει που δεν έχετε συμμορφωθεί ακόμα να, να βάζετε από μόνοι σα κόφτε. Α έτσι πάει. τώρα ένα χρόνο αριστερά. Ε. Δεν πέρασε το του σου να βάλεις ένα παρεό, ένα κόφτη κάτι. βάλ το επειδή μου να νιώσει τώρα. και Εσπαντρίγια όμως, μηδό εσπαντρίγια ε, Σε ε. καταδικάζω πού ποια προέρχονται Να σου πω κάτι Το Αλέξη Εσύ Σουπερστάρ σε έκδοση τσολιά υπάρχει Σε βίντεο υπάρχει στην εκπομπή Σε θέλω να είναι εκεί έκδοση τσολιά Για να φαίνεται αυτό το πουτανιάρικο Ξέρεις το χαμογελάκι το Δεν το έχω τώρα σε τσολιά, το έχω σε μπαλούρδο μόνο Αγνός και καλός και πρωθυπουργός Αλέξη Εσύ, εσύ Σουπερστάρ Θεό Θεό Kieryakieryakieryakieryadezu kiene, Alata lo, Jakoa, Λοιπόν, άσφογα τι θα το βγάλει σε τσολιά και δήλωσε από τώρα συμμετοχή για του χρόνου. Αλλά θα βάλει την Κυπρέα μπροστά. Δεν θα βάλει τα μούτρα σου τώρα, βλέπω. τα μούτρα σου. Γιατί, τι πρόβλημα με τα μούτρα μου. Η αν μιλήσω εγώ κυπριακό, θα ανάψει ολόκληρο. Να σου πω, η Κυπρέα έχει καλύτερα μούτρα από σένα. Αλλά Επειδή βάφονται, για να βαφτώ κι εγώ. Κατά Λίγο να βαφτώ, σήμερα. θα είμαι διασταύρωση τα <laughs>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 Έλα από στολή άγγελο λιγανά, γιατί κάνει Γεια σου. Μία κοινοσύνμα να σου κάνω. Είμαστε δραστήριε. Το 10ο αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ το Σαβάτο, 7 η ώρα στην κλαφμόνω. Θα κάνουμε πορεία και μετά θα ακολουθήσει παρτάκι κτλ. Συγνώμη τώρα αποφασίζετε να το πείτε το φεστιβάλ αντιπαγωρευτικό. Ναι. Δηλαδή ψάχνετε μια λέξη που να κολλάει το αντίπρο και τη βρήκατε και πιστεύετε ταιριάζει αντιπαγορευτικό. Μα αντιπαγορευτικό. Έλα στα μυαλά σου. Με το αντί, επειδή έχει αντί μπροστά. Το περιοδικό το αντί τι θα λέει, δηλαδή. Που είναι 12 χρόνια αντί λέμε. Το ξέρω αυτό λέω Δε, Αλλά τετά, να το βάζει κάπου να ταιριάζει τετά. Όχι να το κολλήσει δεν και καλά Απαγορευτικό αντί απαγορευτικό Άμα το κάνουμε απαγορευτικό φεστιβάλ Μα δεν είπα απαγορευτικό Βρες θα... μια λέξη να κολλήσει το αντί να κολλάει καλύτερα Αντίπεινα ξέρω εγώ Αντίνοος βρείτε κάτι Αλκίνοος επίσης ε, Σωστό αλλά έχει αλκή όχι αντί Έχει το γρήγορο Έλα να είσαι καλά Λοιπόν, τσάω, γεια yeah. Ακού, ακού, ακού, έχω πρόβλημα. Πρέπει να μου βοηθήσει. Σήμερα το με σκέψει στο κεφάλι μου και δεν ήξερα τι τι κάνω. Να πάρει να χάπι να σου περάσουν. <Κι> είναι αυτό τώρα για να έχουμε σκέψει? Είναι περίοδο για να έχουμε σκέψει στο κεφάλι? <Κι> Η περίοδο είναι να μην έχει σκέψει στο κεφάλι. Να μην προλαβαίνει να σκεφτεί. Να σε απασχολεί το τι έχει να πληρώσει. Το τι έχουν να σου πάρουν. Το, <Κι> το τι δεν έχει να φά. Να σε απασχολούν αυτά. Αυτό είναι για να μην έχει σκέψη στο κεφάλι. Τόση δουλειά έχουν κάνει κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια για να μην έχει σκέψη στο κεφάλι. Και σί <Κι>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 Έξι χρόνια, αν προσθέσουμε και αυτά που έρχονται, εννιά χρόνια ανάπτυξη. Συνεχώ ανάπτυξη. Είναι λογικό να πούμε τα καλά λόγια, όχι μόνο για τον Παπανδρέου και για τον Σαμαρά, αλλά για τον Τσίπρα κυρίω. Δεν τα λέμε εμεί, θα τα πει του. Για τον πολύ απλό λόγο ότι, όπω ακούσατε, ο κύριο Τσίπρα στο ενδιάμεσο λέει το 2016 θα πιάσουμε του στόχου, θα βγούμε στην ανάπτυξη. Χωρί μέτρα. Χωρί μέτρα. Όλα αυτά που έχουν ψηφιστεί. Και αυτά που έρχονται εν τη 24η Μαου δεν είναι μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν χθε, όταν πήγε η Αυλωνία του στην Τατιάνα, είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ιστορικό του μέλλοντο, όταν θα κρίνει τον Αλέξη τον Τσίπρα έτσι, και, και την ελληνική του κυβέρνηση, του θα αποτιμήσει ότι είναι η κυβέρνηση που πραγματικά, με, ασφαλή, με, με ασφαλή δρόμο, έβαλε τη χώρα ξανά στι ράγε τη ανάπτυξη. Ποιο διαφωνεί με αυτό διαφωνεί με αυτά που λέει η κυρία αυλονή του, με μια έτσι θετική εικόνα θα σας αφήσουμε, βλέπαμε πριν εδώ με την Κατερίνα, ε, σε ένα εργοστάσιο της Αμερικής, παίζει και στα κανάλια άρα θα το δείτε το φαντάζομαι και το βράδυ στα Δελτία όσα υπάρχουν γιατί υπάρχουν και απεργίε. διαπεργίες στάσεις και όλα τα υπόλοιπα, είναι ένα εργοστάσιο στην Αμερική που φοράει στου εργαζόμενους του πάνε γιατί πήγαιναν στην τουαλέτα και έχαναν χρόνο από την παραγωγική διαδικασία και ξέρετε αυτά ειδικά στην Αμερική έχει γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Ιαπωνία φοράνε πάνε οι εργαζόμενοι δηλαδή το πρωί όταν πηγαίνουν κοτόπουλα είχε αυτό το εργοστάσιο έφτιαχνε εκεί όταν πάνε το πρωί φοράνε βγάζουν τα ρούχα τους βάζουν την ποδιά, την στολή εργασία, φοράνε και την πάντα και θα την ξαναβγάλουν βρεγμένοι Μάλλον το στο τέλος της βάρδιας. Έτσι κερδίζει ο εργοδότης, κερδίζει το σύστημα, κερδίζει η ανάπτυξη πάνω απ' όλα, κερδίζει η ανάπτυξη. Να πούμε ότι οι πάνες είναι δώρο προσφορά του ιδιοκτήτη, του εργοστασιάρχη. Δεν τις φέρνει ο καθένας μόνος, του πάει και αγοράζει από το σούπερ μάρκετ. Να τα πούμε όλα για να καταλάβουμε πώ ακριβώς προχωράει, γιατί αυτά θα έρθουν και εδώ. Κάποια στιγμή και αν όχι εδώ Έρχονται σιγά σιγά, δείτε και τι γίνεται στη Γαλλία. Με αυτή τη θετική εικόνα και τις θετικές σκέψεις σας αποχαιρετούμε, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάποια παρασκευή έχουμε παραγγελίες του λαού. Μας πάνω στο μαγκαζίνο και αμέσως μετά η Άννα Κανέλη στις 3.30. Γεια σας. Πέμπτη, Τετάρτη, λέμε Μερέ. Δηλαδή για Παρασκευή, σου λέω. Το μιλιόκα να λέει πώ το λένε να δεις που κάποτε θα μα πούνε και μαρκέ. και με την τώρα που κουνάει το δάχτυλο στο συνταξιούχο και του λέει εσείς που ψηφίζατε και τέτοια. Όταν λοιπόν ο ελληνικό λαό προτίμησε από τον Κώστα τον Καραμαλή που του είπε ότι πρέπει να παγώσουν οι μισθοί και οι συντάξει. και προτίμησε να ακούσει τον Γιώργιο Παπανδρέου μετά Προτίμησε να ακούσει τον Γιώργο Παπανδρέο του λεφτά υπάρχουν. Όταν μετά είπε η Ότι οι παιδιά δεν υπάρχουν λεπτά. Ο κύριο Κουρλέκ εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση συνάντηση που είχαμε στο μέγιο. Προσπαθούσε να με πείσει ότι τα 10 δισεκατομμύρια του προγράμτου στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν. Εγώ μεν δεν τον πίστεψα. Εσεί όμω το πιστέψατε. Και αφού το πιστέψατε, καλά να πάθετε. Να δείξουν θα μάσου και μαλακύνει. Και αφού το πιστέψατε, καλά να πάθετε. Να δεις φουκα casus Δεν έχετε βάλει ρε, τον ε, Λεβέτη να σα βρίζει μέσα από το έσχο την ιστορική εκπομπή για το κλείσιμο του καναλιού 67. Να πάρετε την ελληνοφρένεια που είπε στη Βουλή και να το κολλήσετε στην οικογένεια Κωνσταντίνου Μητσόντα. Πώ το έπετε, Μοντάζο. Ένα πα το όλοι τα καθιζήματα κτλ. Σωστό. Α το βάλω σε επιρρόσει. Έγινε. Υπάρχει μια εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Μηδέν οι ώρε Να πεθάνουνε, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες. Ελληνοφρένια. Εσχρή και κι δυο, εσχρή κι οι και κύριοι. Αλητεία, αλητεία, αρκουδαίδες. Όλοι οι όλοι μούργα. στην... τα καθιζήματα, έσχος, έσχος. Εσχρή κι οι δυο, εσχρή και δυο. να πάνε στο διάολο όλοι. Και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Το Σάββα. Για τη Βαρβάρα. Αυτός. Γεια σα, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιο είστε παρακαλώ, Αντώνη Πεσάτη. Ο Αντώνη, Αντώνη, επειδή γιορτάζει η Βαρβάρα χθε προχθές και δεν την πήρε, δεν σου μιλάει. Όχι, σήμερα θέλω να τη πω χρόνια πολλά. Σου πει... κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάβα. Θέλω να το Σάβα. Όχι, χθε είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν Δεν όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιο είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιο είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και πουσιάζουν ότι... Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και η Αντώνη... όχι, μην τη φων... Μισό λεπτό. Μαπαρά, μιλ... ο, ο, ο Αντώνης είναι, που δεν σε πει Τι? Να... Στο διάλο, <συσκοί> ναι, δε, ακούτε τι λέει Όχι, δεν την άκουσα, πιο κοντά χαρτί Να την ακούσω Βαρβάρα, έλα λίγο πιο Τήπες, στο διάλο <συσκοί> να... Δεν ακούω Κύριε δεν είναι Αντώνη, δεν δε, δε δε μπορώ να, να μεταφέρω αυτή. Δεν μπορώ να μεταφέρω, συγγνώμη Το τύμπινε λίκι ρίχνει <συσκοί> <συσκοί> Να ακούσω τη φωνή της από μακριά Να, να ακούσετε Να γνωρίσω ότι είναι αυτή Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθε. Α το διάλο Να, ρε �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 Εγώ να Τι αφιερώνει. Να αφιερώσω και μη τον οροπό. Καμιά συντεμένη θα είναι, κατάλαβα. Τι χαρά, αυτό έρωτα σε μένα, μια καλή δεν έχει Έχω πρόβλημα Λόγα μου βοηθήσει <laughs> Τήμερα το πρωί ξύμνησα με σκέψεις στο κεφάλι μου Θα το βάλει, <laughs> μακριά Παρασκευή αφιέρωση Ποιο? Αυτό που είπε ο άλλος, δε <laughs> μα***, ο Ο Σάκης Ε, ναι Α, αυτές οι σκέψεις που δεν κοιμήθηκε <laughs> Ε, ναι, μα...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 για την παραγγελία. Έχεις πολύ καιρό να βάζεις την ανοιατρική. Αυτό είναι πολύ παλιό. Είχε πάρει κάποιος τηλέφωνη και σου ζητούσε να μάθει για την ανοιατρική. Τι έλεγε έλεγες για κάποιους που μπαίνουν μέσα στο σώμα. Είχατε βγάλει μια κουμπαντή προχτές. Ε, α, αυτή για νανοιατρική. Ξέρετε, για να, να, νανοιατρική. Νανοιατρική, ναι. Εγώ, κύριε, είμαι... δεν θέλω να σου πω το όνομά μου. Καλό, δεν ρώτησα. Ε, μπορείτε να μου δώσετε το γιατρό, να με συνδέσετε με το γιατρό. Ναι. Είμαι, είμαι... Μισό λεπτό όμω, να σα δώσω ένα κινητό να πάρετε. Γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο το ακουστικό, όπω καταλαβαίνετε οι γιατροί είναι όλοι νάνοι τη νανοιατρική. Να σα δώσω σε ένα, ένα κινητό να πάρετε που είναι μικρό, τα καταφέρνει. Αφού να φανταστείτε ότι το σηκώνουν 5 για να φτάσει το αυτή του ενό. Τι, τι είναι αυτή η νανοιατρική, γνωρίζετε. Είναι κάτι γιατροί νάνοι που πάει ο μεγάλο ο γιατρό. Ο αρχαίατρος, ο χειρούργος σου κάνεις μια τομή, Μπαίνουν μέσα καμιά δεκαριά ανάνι, στο σώμα. Και, κύριε, τι αυτά μου λέτε. Πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, διορθώνουνε, σφίγγουνε, λασκάρουνε. Πάμε τώρα, τι τώρα. Και κάνουν την εγχείρηση χωρίς να καταλάβεις χριστό. Μπαίνουν τα ανθρωπάκια τα μικρά μέσα σου. Γι' αυτό κοστίζει τόσο ακριβά, γιατί είναι πολύ αυτοί. Μπορείτε να μου δώσετε ένα τηλέφωνα στον γιατρό, να συναντηθώ. Μπορούν να μπουν και χίλιοι ανάνι τη φορά μέσα. Δεν Λοιπόν, άκου τώρα όμω και τι αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή λόγω τη Eurovision που το Σάββατο είναι ο τελικό που δεν θα είμαστε. Λοιπόν, θέλω να βάλει ένα παλιό τραγούδι που είχε πάει η Ελλάδα, κλον ή και να βάλει τον Τσίπρα. Να λέει για το προσφυγικό, να λέει για τα 751, να λέει για το 10.000 αφορολόγητο και όλα αυτά και να παίζει ταυτόχρονα και το τραγούδι αυτό. <Τραγουδάω> και λό, λέω και Λοιπόν, το λέμε μια και ξεκάθαρα. Η ιδρυτική πράξη μιας κυβέρνησης αριστερά σε νέου συνασπισμού συνασπισμός είναι η ακύρωση του μνημονίου και η καταγγελία της Δανικής Σύμβασης. <Τα> πολλές, σε μηνούμε, θέ... Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα. Του δώρου Χριστογέννων καταργούμε τον έμφυα από το 2015. <Το>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 Ειδόμενοι και εργαζόμενοι είναι το πλούτο. Έλα πλούτο! Το πλούτο αυτή τη χώρα. πατεώνες είμαστε! Τα φορολογικά να πω δύο λόγια. Διότι υπάρχει μια έντονη πληροφόρηση ότι θα έρθει ο Στίρι να φορολογήσει. Ο θα πλούτο. <laughs> το πλούτο! <laughs> ο Στίρι θα φορολογήσει τον πλούτο. Έλα πλούτο! Και μια σοβαρή παραγκαλία θέλω αν μπορείτε. Το κάποτε θα έρθουν να σου από την παράσταση του Μίκη Σοδωράκι.